Mafitis, ven perni ti vas. C'era davini, c'era davini, c'era davini e il Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλό ο μαθητής. Επειδή ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σήμερα και επειδή οι μαθητές βλέπουμε από το πρωί στα μέσα ενημέρωσης που εμείς τα παρακολουθούμε από το πρωί τα μέσα ενημέρωσης το αποτέλεσμα αυτής της παρακολούθησης το ακούτε καθημερινά. Έχουμε αποτρελαθεί, ήμασταν, αλλά η παρακολούθηση των συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης προκαλεί διάφορα τραύματα στην υγεία. Έπρεπε από κάτω να το βγάζει. Ε, όταν βλέπουμε, βλάπτει σοβαρά την υγεία και να έχει και περιστατικά όπω έχουν τα πακέτα τσιγάρα, διάφορε φωτογραφίε από πνεύμονε ή δεν ξέρω και τι άλλα όργανα. Έπρεπε να έχει και μονίμω η τηλεόραση από κάτω ένα σουπεράκι που να επισημαίνει τι βλαβερέ συνέπειε τη τηλεθέασης Όχι ότι θα άλλαζε κάτι όπως δεν άλλαζε και με το τσιγάρο. Εμεί λοιπόν που παρακολουθούμε από το πρωί, ε, βλέπουμε μαθητέ και ο Αλέξη Τσίπρας εδώ μιλάει για τον μαθητή που ενώ έκανε όλα τα μαθήματα ήταν πολύ επιμελή και διαβασμένος, προετοιμασμένος τελικά δεν πήρε αυτό που έπρεπε το έλεγε παλιά για το Σαμάρα αλλά τώρα που θα το ακούσετε όλο θα καταλάβετε ότι οι, τους μαθητές δεν τους τρώει μόνο το στρες αλλά οι μαθητές εναλλάσσονται και όλα αυτά ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική του καλού και υπάκου μαθητή δεν πέρασαν όμως λίγε ώρες από την υπερψήφιση του πιο σκληρού πακέτου στην ιστορία τη μεταπολιτευτική και ο καλός μαθητής Δεν παίρνει την βάση. Μεταξε για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητή. τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη Σόιμπλε. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμω δεν την πήρατε. Δεν πειράζει, δεν την πήρατε. Σαμάρασε στη δόση. Είχαν ψηφιστεί τα μέτρα. Τα μέτρα πάντω μένουν. Ανεξαρτήτω τι παίρνουμε. Τα μέτρα τα ψηφίζουν για να μένουν. Έτσι λοιπόν και τώρα έχουν ψηφιστεί κάτι μέτρα. Σύμφωνα πάντα με δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, αν θυμόσαστε πριν λίγο καιρό, είχε πει ότι αν δεν έχουμε το χρέο, δεν θα έχουμε και τα μέτρα. Θα ακυρωθούν τα μέτρα. Τώρα βέβαια ψηφίζουν και κάτι επιπλέον μέτρα γιατί τα είχαν ξεχάσει. Για να δούμε αν θα πάρουμε κάτι για το. Αλλιώ, αν δεν έχουμε κάτι για το χρέο την 15η Ιουνίου, ή την 22η Ιουνίου, ή την 20η Ιουνίου, δεν ξέρω ποιε είναι οι ημερομηνίε, τότε αλλήμον του τους ξένου, ειδικά στο Σόιμπλε, θα περάσει μαρτυρικού μήνε μέχρι να πάει στι εκλογέ. Γιατί δεν αστείευόμαστε εμεί οι Έλληνε. Η ελληνική κυβέρνηση, τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Μέσα σε αυτή την κοσμογωνία γεγονότων. Το τρίμερο της αργίας και του πνεύματος συνεδρίασε η συνδιάσκεψη. Εκεί κάτι κάνανε του Κιδισό, του κινήματο Δημοκρατικών Τάδεμ, του Γιώργου Παπανδρέου, όλη αυτή η δημοκρατική συμπαράταξη, το Πασόκ, το νέο Πασόκ. Όλοι αυτοί που γυροφέρουν γύρω, γύρω, γύρω από έναν φορέα νέο για να υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά άλλο λόγο ύπαρξη δεν έχουν. Καθότι αυτά που λένε οι ίδιοι, τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει λίγο κέντρο αριστερά σε πιο κεντροαριστερά θέματα ή αυτά που λένε οι σοσιαλιστές η πρώην Πασόκι, η τα λέει και τα εφαρμόζει επίσης η νέα δημοκρατία η κεντροδεξιά άλλωστε στην Ευρώπη κεντροαριστερά και κεντροδεξιά δεν έχει καμία απολύτως διαφορά απλά θέσεις έχουν μοιραστεί και ρόλους για να αποδεικνύουν ότι μπορούν να υπάρξουν και διαφορετικά σε αυτή λοιπόν τη συνδιάσκεψη Βρέθηκε ο Ρέπα να κάνει το συντονισμό και να προλογίσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Το πρώτο θετικό είναι ότι ζει, υπάρχει ο Ρέπα. Τον θυμόσαστε όλοι, Δημήτριο Ρέπα. Ήταν και κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήταν και υπουργό, σοσιαλιστή και κάποια στιγμή το μουστάκι. Μετά το ξύρισε το μουστάκι και ο πρωτόπαπαπα και μουστάκι το ξύρισε το μουστάκι. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το Πρωτόπαπας, ο πρωτόπαπαπα. Ο Ρέπα πάντω υπήρχε εκεί και είπε για τον Γιώργιο Παπανδρέου. Συντρόφησε και σύντροφοι, κλείθηκε ένα πολιτικό από το μέλλον να δικήσει μια χώρα από το παρελθόν. Πολιτικό από το μέλλον να διοικήσει μια χώρα από το παρελθόν. Εμείς πρέπει να κάνουμε αγώνα να κλείσουμε αυτό το χάσμα. Όχι φέρνοντας το πολιτικό στο παρελθόν, αλλά οθώντα την Ελλάδα στο μέλλον. Ο πολιτικό του μέλλοντο, σύμφωνα με τα μάτια, το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή του Δημήτρη Ρέπα, είναι ο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο ανέλαβε μια χώρα από το παρελθόν και την πήγε στο μεσαίωνα. Κανονικά τα κατάφερε ο πολιτικό από το μέλλον. Έτσι τον βλέπει ο Ρέπα, Μην το χαλάσουμε. Κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα ο πολιτικό από το μέλλον και είπε για του Έλληνε. σύντροφοι, η Ελλάδα βυθίζεται στην αδράνεια. Δικό μα μέλημα είναι η αλλαγή. Οι Έλληνες βυθίζονται στην απόγνωση, δική μας έγνοια είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σηκώσουν και πάλι ψηλά το κεφάλι. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πανθολονομισ, πανθολογονονικά. Πανθολογονο. θα την κάνουμε τη χάρη, Όπλε νερό. Αυτό είναι ο αυτιά που ζητάει νερό. Μετά την ισχυρή διαβεβαίωση ότι δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε, θα το ακούσουμε στην πορεία. Γιατί ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου το πρώτο ήταν φρέσκο, τα άλλα, τα Σαρδάμ ήταν παλιότερα, οι θείε κυρίω του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν, μίλησε για του Έλληνε. Αυτό που ε, ταπείνωσε το κεφάλι των Ελλήνων, το έβαλε κάτω χωρί καν να του ρωτήσει, γιατί τον άκουε και προχθές που ήταν εδώ στραβελά και έλεγε ότι μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ. Αν κάναμε διαφορετικά θα είχαμε βουλιάξει, θα είχαμε χρεοκοπήσει. Καλά όλα αυτά, ωραία, αλλά. Σε τόσο κρίσιμε καταστάσει, σε τόσο κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, ρωτάς του ανθρώπου αν θες να λέγεις, σε σοβαρό, αν αυτό που ονομάζουμε όλη δημοκρατία είναι σοβαρή δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα ο λαό σα αναλάβει τι ευθύνε του, άλλωστε θα έχει και ένα άλλο πολύ ισχυρό. Αλλά α μην ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν έχουν καμία σημασία για το τώρα όλα αυτά. Τώρα ρυθμίζουμε το χρέο, πάλι δεν έχει ερωτηθεί ο ελληνικό λαό, δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο ελληνικό λαό. Και μία φορά που ρωτήθηκε, είπε να όχι, και αμέσω μετά το έκανε ναι. Ο συγκεκριμένο αριστερό ηγέτη. Να μείνουμε στον άλλο αριστερό ηγέτη, τον Γιώργο Παπανδρέου γιατί ένα από τα ωραιότερα σαρδάμ του, μα τον θύμισε ο Ρέπα, επειδή είναι και ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικό του μέλλοντο. Ένα από τα ωραιότερα σαρδάμ του ήταν αυτό για το πλεόνασμα. Ήθελε να πει πλεόνασμα και δεν είπε πλεόνασμα. Είπε αυτό που τελικά έκανε. Η κυβέρνησή μα έχει στόχο και προχωρά στι μεγάλε αλλαγέ που χρειάζεται τη χώρα. Την επίπονη πρώτα απ' όλα δημοσιονομική εξυγίανση που το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέπει, δίνοντας ένα τέλος στην παραγωγή Ελλημάτων με πρώτο σταθμό το 2012. Διπλό στόχο, στήχημα, να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. <Κι> να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. <Κι> δηλαδή, απλά, το κράτος να πάψει να ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. <Κι> Και δεύτερον, το μεσχωρείτε. Πρωτογενές πλεόνασμα Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος λεκτικό, δεν μας είχε συνηθίσει σε λάθη λεκτικά, στην πράξη ήταν τέλειος τα έκανε όλα πολύ σωστά τελικά είπε αυτό που έκανε πλεόνασμα δεν ήρθε ποτέ, αλλά επειδή μιλάει το 2012, από τότε ψάχναμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας τα περίφημα 3.5 και από εδώ και πέρα μένουν, γράφονται Ε, παγιώνονται τα πλεονάσματα μέχρι το 2300 τώρα είναι η χειρό ράπισμα κατά του Σόιμπλε από τον Έλληνα που τολμά και σηκώνει τη φωνή και το αναστημά του να δούμε με τους καλεσμένους να δούμε τι ακριβώς α, συμβαίνει τι είναι αυτό που έριξε ο Σόιμπλε και ξέρετε όταν, όταν το λέει αυτός μετά από λίγο καιρό δυστυχώ, αυτό είναι όλα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πάντα Αυτός δυστυχώς και στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει να μας διώξει από την Ευρώπη. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη, σόιμπλε, νερό. Λίγο νερό, μωρίς, μωρί, μωρί. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη, σόιμπλε, νερό. Το νερό, μωρίς, νερό, Είπε αυτό το βαρύγδου, και μετά ήθελε νερολογικό, γιατί πρέπει να τονωθεί κάπως, έχει να δώσει και μεγάλη μάχη. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε να φύγουμε από την Ευρώπη. Και από το Ευρώ, από το όχι από την Ευρώπη, από το Ευρώ και όλη εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είπε αυτή τη φράση, δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε να φύγουμε από το Ευρώ, όλη εκπομπή του είναι κατά των συνεπειών που προκαλεί η παρουσία μας στο ευρώ. Κατά τα άλλα δεν θα του κάνουμε τη χάρη να φύγει γιατί αλλιώς δεν θα έχει και εκπομπή λογικό. Φεύγουμε από αυτά την οικονομική αστική δημοκρατία και πάμε στην τηλεοπτική δημοκρατία η οποία είναι υπέρτερη των άλλων δημοκρατιών σε αυτό τον τόπο είχαμε ένα μεγάλο συμβάν Ένα τραύμα σε αυτή τη δημοκρατία Αποχώρησε ο Νίκος Καρβέλας Όπως όλοι ξέρετε Από την κριτική επιτροπή του Στάρα Κάντεμ Και από το Ε, μετά από έναν καυγά που είχε Διαμάχη έντονη Η οποία πατάει σε ιδεολογικές βάσεις Και έχει ένα τεράστιο ιδεολογικό υπόβαθρο Με το μένιο το φουρτιώτη Τα ξέρετε όλοι αυτά Δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτά Άλλωστε είναι και κάτι που μας στεναχωρεί όλους Είχαμε χρόνια να δούμε τον Νίκο Καρβέλα, ποτέ σε κριτική επιτροπή και οι κριτικές επιτροπές σε αυτό το τόπο Reality είναι κάτι ανώτερο από πανεπιστήμιο και υπάρχει κόσμος, χιλιάδες νέοι που θέλουν να πάνε σε αυτές τις κριτικές επιτροπές και χιλιάδες καλλιτέχνες και διανοούμενοι που θέλουν να μπουν σε αυτές τις κριτικές επιτροπές. Ο Καρβέλλας αποχώρησε και ήταν λογικό αυτό να προκαλέσει στην κοινωνία αναταράξει και να προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματο. Εργαζόμενοι, εργαζόμενοι, όχι στην απόλυση του Νίκου Καρβέλα από την κριτική επιτροπή του Star Academy. Καταγγέλουμε την εργοδοσία του ΕΕ για τούτη την αφαιρεσία. Να φημώσει και να απομακρύνει το συνάδελφο Νίκο από ένα σοου που βλέπει όλη η εργατική τάξη. Άννα, Μην όχι στα εργοδοτικά τσιράκια που τρέξαν να τον αντικαταστήσουν, όχι στην εκμετάλλευση ανθρωποφάγου από ανθρωποφάγο. Απαιτούμε άμεση επαναπρόσληψη του λαϊκού καλλιτέχνη. Η αλληλεγγύη μας δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Με με το που στο μένιο το φουρτιότη. Όπω πολύ σωστά είπε το Σποτάκη, όχι στην εκμετάλλευση ανθρωποφάγου από ανθρωποφάγο. Κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Τελειώνουμε με τα τηλεοπτικά, περνάμε τώρα στα βαριά πολιτικά, μη πολιτικά. Έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτσι. 800.000 άνθρωποι είδαν τον κύριο Τσακαλότ, την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Καμένο, έναντι 580.000 που είδαν τότε, εκείνη την μέρα, τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκ Το The Survivor είχε μια σταθερή... 2 .000 .000. Δ, δύο με δυό... 2,5 σε όλη τη διάρκεια. Α, και ο Βούτσης μίλησε για τα τηλεοπτικά, ξέχασα να σας το πω. Αυτά είναι τα αμυγός πολιτικά θέματα που λέμε. Κάνει μια σύγκριση εδώ των... Τη μετράει δηλαδή τι μετρήσει, τι τηλεθεάσει, τι έκανε η βουλή εκείνη την συγκεκριμένη μέρα, τι έκανε η ομιλία Φόφη και Καμένου, τι έκανε η ομιλία Τσίπρα. Ήταν εκείνη τη στιγμή ε, μια βραδιά που αλλάξαν τι ομιλίε ο νυν πρωθυπουργό και ο μελλοντικό πρωθυπουργό για να μην πέσουν απέναντι στο survivor με το φόβο ότι δεν θα του δει ο ελληνικό λαό. Τόσο σοβαρή πολιτική ηγεσία έχουμε, τόσο σοβαρή Βουλή, τόσο σοβαρού ανθρώπου με αυτοεκτίμηση και εκτίμηση αυτό που κάνουν και κυρίω στο λαό του. όλα αυτό έγινε εκεί και βγήκε τώρα ο. Πρόεδρος της Βουλής να το δικαιολογήσει όλα αυτό και έχει πολύ δίκιο, 2,5 εκατομμύρια κάθε βράδυ βλέπουνε 2,5 βλέπουνε το Σαρβάιβρο γιατί εκεί υπάρχει διακύβευμα, υπάρχει θέμα. Να περάσουμε όμως στο σημερινό μεγάλο όπως ήδη μαντεύεται έπαθλο. Σας έχω ένα άλλο επίπεδο έπαθλο. Είναι κάτι που σας έχει λείψει, είμαι σίγουρος, σε όλο αυτό το διάστημα που είστε εδώ. Και όπως είπα, ίσως κάποιοι ή κάποιες από εσά να το σκέφτεστε περισσότερο και από το ίδιο το φαγητό. Η Νικήτρια ομάδα θα απολαύσει Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, χωρίς μνημόνια λιτότητας έχουμε να κερδίσουμε και να βολάσουμε αυτό το τέλειο έπαθλο σήμερα. Γιώργο μου, να ρωτήσω και σένα. Συνολικά όλα αυτά που άκουσα σήμερα είναι τρομερό το έπαθλο. Ελπίζω να πάνε καλά και να κερδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το έπαθλο. Θα γίνει χαμός. Είναι η διαγραφή του χρέους. Αλλά μόνο στην νικήτρια ομάδα, στα πέντε άτομα δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνε δεν συμμετέχουν σε κανένα survivor, δεν έχουν δώσει καμία μάχη, δεν κάνουν τίποτα απολύτω. Αυτοί οι μαχητέ, οι διάσημοι εκεί, όποιο είναι ο καλύτερο και επιδείξει την Τζουλίθρα και μετά την Πισίνα και μετά βάλει και το στόχο εκεί τον Γκρίκο ή ρίξει με την μπάλα τον Τενεκέπουν απέναντι, αυτό θα κερδίσει διαγραφή του χρέου. Ακούσαμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει μαζί με το Σάκη μανίδη. το, το χρέο. Στο ποτάμι, στο κόμμα αυτό που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερο ενώ μικραίνει αλλά μεγαλώνει στην καρδιά μας, αυτό έχει μεγάλη αξία. Στο ποτάμι έλαβαν μια κομβική απόφαση γιατί για αυτά τα κομβικά είναι και για τα δύσκολα ε, δεν θα έχουν πια καρέκλες στο, στα γραφεία τους. Έχετε, δεν ξέρω αν έχετε δει, υπάρχει μια φωτογραφία σχετική που είναι μια συνεδρία εκεί ενός κομματικού οργάνου και κάθονται όλοι σε κάτι μπάλες Ε, κάτι μπάλε ελαστικέ, μεγάλε μπάλε, φτάνουν στο ύψο τη καρέκλα, 40-50 εκατοστά. Κάτι γαλάζιε συνήθω μπάλε είναι και στα γυμναστήρια χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, έβγαλαν, πέταξαν τι καρέκλε έξω και είναι ο Σταύρο στο δωράκι μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη και κάθονται σε αυτέ τι μπάλε και αποφασίζουν για το μέλλον τη χώρα, του κόμματο, τα κομβικά θέματα που έχουν τώρα. Γιατί το έκαναν, δεν ξέρω. Την πέτρα την έχουνε φάει χρόνια. Το θέμα είναι ότι το τόλμησαν, το έκαναν, το ποτάμι δεν έχει πια καρέκλε. Έχει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 Ναι, φοιτητέ, εργατές, διανοούμενοι, οικονομολόγοι, καλλιτέχνες Υπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, έμποροι Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι Βίζα, το βίζ, θα κάνει μπανάνα. Στις Λαρίσι το ποτάμι, στις Λαρίσι το ποτάμι, στις Λαρίσι το ποτάμι που το λένε που το λένε ποινιό. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Ή θα, πέσω να πνιγώ. ή θα πέσω να πνιγώ. Δεν υπάρχουν τρία ποτάμια, υπάρχει ένα ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλο το ποτάμι είναι ρηκό. Κι και δεν με πνίξει, μόνα κάπου θα μπρακώ. Και προσέξτε, ή δεν είσαι. Ποτάμι, ποτάμι, όχι το άλλο που σκεφτήκατε με τις τρεις συλλαβέ, ποτάμι ποτάμι είσαι ή δεν είσαι Εδώ είναι ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα ή είμαστε ή δεν είμαστε και ελληνοφρένεια 211-208-200 σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ανυπομονησία να πείτε τα δικά σας τώρα τη βδομάδα που ξεκινάει σήμερα ωραία βδομάδα γιατί είναι κολοβή έτσι και αλλιώς, οπότε οι κολοβές είναι πάντα καλύτερε από τις Κανονικέ εβδομάδε. ΣMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19:50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούριο:απάνκυριαλεφ.gr. Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και μια διατριβή, μίνι διατριβή, ραδιοφωνική διατριβή για την εξουσία γενικότερα. Για το τι κάνει κάποιο για την εξουσία από έναν ειδικό του θέματος Πάμε στι πρώτε διαφημίσεις Πότε όμω έλεγε αλήθεια ο κύριο Σαμαρά, έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο. Ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία. Πότε έλεγε αλήθεια ο κ. Αμαράς όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης Ή όταν ως Πρωθυπουργό υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Δεν θα de κάνουμε τη χάρη, taggiano νερό. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν φέρετε θα... και λίγο νεράκι εδώ, γιατί βλέπω. Εντάξει, <laughs> μου <laughs> τελείωσε. Όταν. Και να κριθούν στο τέλο τη θητεία του. Για, να... για να δείξουν. Με συγχωρείτε, έριξα και το νερό. Ο καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητής. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Ο καλός ο μαθητής. Και ακούγαμε πριν το Σταύρο να λέει Η ίση δεν είσαι». Ποτάμι εννοούσε. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι σημαίνει να είσαι ποτάμι. ο Γιώργο Αμμυρά, βουλευτή του ποταμιού. Είχε κάνει και μια βόλτα από τη Νέα Δημοκρατία εκεί στην Ευρωβουλή στο ψηφοδέλτιο, νομίζω, αλλά έφυγε νωρί για να πάει στο κίνημα του ποταμιού. Ε, τέθη μια ερώτηση στον ε, Γιώργο Αμμυρά σχετικά με τη διαφθορά. Ποιο φταίει για τη διαφθορά. Κλασική ερώτηση, όλη τη συζητάμε κάθε μέρα στου δρόμου, στα καφενεία παντού. Ποιο φταίει για τη διαφθορά σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή τη μικρή και μεγάλη διαφθορά στο δημόσιο. Δεν την έφερε, δεν τη φύτεψε ο Σόιμπλε εδώ πέρα. Εμείς τη φυτέψαμε, εμείς την ποτίζουμε. Μεταρρυθμίσει δεν κάνουμε. Κάνουμε με τον Αραμπά. Σιγά-σιγά, δηλαδή Να. με το ζόρι. Ποιο τη φύτεψε τη κύριε. Πώ, Αμυρά. Τη διαφορά στη χώρα, τη φύτεψε. Τη φύτεψε αυτός που. Όχι αυτό, δεν έχει αυτό. Τα να μιλήσω. Όχι, όχι, δεν δεν με συγχωρείτε κύριε Βέτα. Έτσι δεν Τη διαφορά τη φύτεψε. Αυτό είναι το Δεν έχει όνομα. Τώρα, ε, ε, εγώ, εγώ άνθρωπο, δεν έχει κόμμα. Ναι, ο πω Πρώτα απ' όλα ένα λεπτάκι. Εγώ τέτοια κουβέντα δεν κάνω. άκουσα να μιλάτε. Μπορούσα 15 φορέ να και να το θα πω τη Ο δημόσιο Με του κομματάρχη τη πλάτη που μπήκε στο δημόσιο. Τον και ο διεφθαρμένο πολίτη. Και ο διεφθαρμένο πολίτη. Και ο διεφθαρμένο πολίτη. Ή να βρει την ουσία των θεμάτων ή να μην τη βρίσκει. Αυτό ακριβώ είναι ποτάμι. Ποιο στέγεται η διαφθορά, ο υπάλληλο και ο πολίτη. Δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν διαπλοκές, δοσοληψίε, νόμοι που περνάνε νύχτα, νόμοι που περνάνε κάτω από το τραπέζι που εξυπηρετούνται. Με άπειρα εκατομμύρια χαριστικά, διάφοροι όμιλοι εταιρείε, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φταίει ο υπάλληλο πίσω από τον Κισε, φταίει ο πολίτης που σε ένα θολό σύστημα αναγκάζεται να κάνει αυτά που κάνει για να βγάλει μια άκρη σε αυτό το μπάχαλο που επίτηδες το συντηρούν μπάχαλο για να υπάρχει η μεγάλη, η μεγάλη διαφθορά. Και όχι τα υπόλοιπα. Ωραία όλα αυτά. Καλά, λέει ο Αμυρά. Ωραία θέματα να τα συζητάμε. Αλλά έχουμε και τα θέματα που μα πληγώνουν, όπω η αποχώρηση του Καρβέλα. Ακούσαμε πριν το σποτάκι του Πάμε. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη διαφήμιση. Παρακαλώ πολύ. Ε, εγώ παρακαλώ. παρακαλώ πολύ. Σα πω: Ναι, παρακαλώ πολύ. Κόψτε του τον Νίκο. Δεν μπορείτε εσεί να πείτε σε κανένα κρίμα να αποχωρήσει. Θέλετε να κάνετε την κριτική Πορακαλώ. για αυτό το οποίο πληρώνεστε και είστε εδώ. Παρακαλώ την κριτική! Εσείς γιατί <σφυσίλου> Νίκο, <σφυσίλου> Μένιο, <σφυσίλου> μην τσακώνεστε! <σφυσίλου> Είστε Ελληνόπουλα, οικουμενική τώρα. Ένωση Κεντρών. Το κόμμα των ηρώων. Θα <σφυσίλου> μπορούσε να λέγεται και Ένωση Ηρώων, το κόμμα των κεντρών, γιατί όλοι αυτοί που είναι δίπλα στο Λεβέντι, λίγο πολύ είναι και ηρωε. Λαό μέρο Α. <σφυσίλου> Περιπτερά από πλατεία Βικτωρία. Ένα λεπτό περιπέρα. Το Ωραία! Και αυτοί που ασκούν εξουσία τώρα αυτοί είναι σαν τα πρεζόνια που τρέχουν για την πρέζα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε σέβονται τίποτα. Την πρέζα γιατί τη δώσει να πάρει. Την κάνει όμω αυτό, σέβονται πάρα πολύ αν θε να ξέρει την καρέκλα του. Την κανένα, την καρέκλα του και το συνάφι του θα φροντίσουν, βέβαια. Αυτό είναι το δράμα του. Να τα λέμε όλα όμω, όχι ότι δεν οκ, <laughs> okay. καλή σα μέρα, να είμαστε καλά. Γεια σου. Έλα. Έλα που πουκάκι μου, 뭘 읍セス που είσαι; <laughs> Λέγερε, μα... ε, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω τον Καλαμούκη, σου μιλάω ειλικρινά. Ωραία, εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρα κοροϊδεύει τον κόσμο. Μπλέει και καλά, δεν τα βρήκαμε το Σόιμπλε και μα κοροϊδεύσε και τέτοια. Εγώ τα πιστεύω. Αυτό που λέω, Καλαμούκη, ότι μα κοροϊδεύουν, μα κοροϊδεύουν. Αυτή την εποχή να το συγκρίνω με τι. Πε μου εσύ, Πε μου εσύ, Θα σου δώσω μια συμβουλή για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Για να καταλάβει τι είναι ο Έλληνα. Γιατί έτσι όπω κάνετε, σιγοντάρετε το Σόιμπλε, σου μιλάω ειλικρινά. Έχω πάει στην Πονευαστιά και έχει κόρη μου η μικρή το δάκτημα στο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 Έλα και το δεύτερο δάχτυλο μέσα στόμα. Και, άνθρωσε, όποτε αυτή. Κοράκλα, και το έφερε όπου και το τρίτο βάλετε και το τρίτο. Το τρίτο και το τέταρτο μάλλον. Αυτό είναι ο έλλεται. Μην του υποδεικνύεται γιατί θέλει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπει και με την εκρομήσουμε. Και δεν κατάλαβα, δεν είναι κακό δηλαδή να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και να βαντάρουμε. ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι το κακό. Ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ να βαντάμε. Ναι, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν δε... δε κατάλαβα. Σύ το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λιγρινή λένε αλήθεια μαζούσουν. Κυριάκου. Αισυχτή, τον Κυριάκο. Θέλει να φέρετε. Ε, διάσκανουμε το χατήριση. ΣΥΡΙΖΑ! Λα... ΣΥΡΙΖΑ Λα... μέχρι να σβήσει ο ήλιος! Λα... Θα σβήσει Λα... με αυτά και με αυτά, Λα... με το ΣΥΡΙΖΑ θα σβήσει, θα τον πουλήσει, είχα γα... αλλά τέλος πάντων; Λέγατε μαζί για τον δρόμο. Λέγατε μα, Λέγατε, μα... για τα κανάλια! Στο τέλος εγώ το λέω, ξαναβγεί! Να βγει! Μα... Να βγείς! Λα... Και αυτή τη δεύτερη φορά, την τρίτη! I takiego to με το to Mój chodź, ten Ta i maki, to Καλησπέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Ε, μου έδωσε το τηλέφωνο σου κόστος, ο Κώστο Καβάλο. Καληφά, Ποιο είναι κόστος, ο Κώστο Καβάλο. Ένα συνάδελφο εδώ από το Γαλάτσι, το... το ρώτησα για κάποιον άνθρωπο για πλακάκια. Με πλακάκια δεν ασχολείσαι. Ναι, ναι, γενικώ. Με... Πλάκα, πλακάκια. Να, ωραία, ωραία, ωραία. Βάλ... Θα βάλουμε μεγάλε πλάκε, θα σπάσουμε πλάκα. Όχι, όχι, μικρά πλακάκια. Μικρά... Απλακάκια, ανεκδοτάκια του λεπτού δηλαδή, αρχιμωράκια, κατάλαβα. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο Γαλάτσι δεν σα ακούω καλά, είναι λίγο άσχμη η γραμμή. Ε... Είναι άσχμημημημημημη. Περιοχη, λοιπά, με το γαλάτη, σε πώς να καλά. Δεν, ακούω, συγγνώμη, ε, να δεν σ έχει σ καλά. στο γαλάτσι, Ξέρω εγώ, είναι κάτω από το βουνό και. Λοιπόν, ε, υπάρχει δυνατότητα να έρθει από το σπίτι, να δει λίγο μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε να μα πει πόσα χωρί. Βεβαίως, βεβαίω. κοίτα και εγώ είμαι γιατί στο γαλάτσι έχω και εγώ σπίτι. Ωραία, ωραία. Ε, να σου πω τη διεύση, θες να κανονίσω κάποια ραντεβού κάποιο Μπορεί να, πέρασαι να, να, πέρασαι να από Στο πολύγωνο βέβαια. Αλλά δίπλα είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Και μπογαλή. Μποχαλι, μπόχαλη. Με Λοιπόν, παίρνω από το... εκεί από απογευματάκι να με πάρεις να έρθω να δούμε το σπίτι. Ωραία, ωραία. Έγινε σε καλά, χάρηκα. Έγινε και εγώ. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Ο καλό μαθητή δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέω για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλό μαθητή. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Αυτό είναι ο καλό μαθητής. μαθητή. Πολύ καλό. Τελεία είναι ο Βασίλη Λεβέντη, τον ξέρουμε όλοι εμφανίζεται μέρα παρα μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, δυο φορέ τη μέρα. Σε κάποιο κανάλι έχει να πει πάρα πολλά, λογικό και όλοι είμαστε και περίεργοι να ακούσουμε τι έχει ακριβώ να πει. Μιλάει με του ξένου, μα το έχει πει, ειδικά τώρα τελευταία δεν μιλάει μία φορά, μία φορά τη μέρα με του ξένου, αλλά παραπάνω. Λέει ο τζανακόπουλο σήμερα. Δεν αποδεχόμαστε ναι. μη οριστική λύση. Πού πάει το μυαλό σα, κύριε Πρόεδρε. Πιθανόν και στο να τραπετεύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή διότι... Και... διότι οι ξένοι είναι ξεκάθαροι. Οι ξένοι και τις τρεις φορές που επικοινώνησα εγώ μου είπανε δεν θα ρυθμιστεί το χρέος 1 Αυγούστου του 18 Οτιδήποτε άλλο κάνετε είναι βλακίε αυτό το τελευταίο είναι σωστό, περί γενικώ ό,τι κάνουμε είναι βλακίες, αλλά μίλησε τρεις φορές με τους ξένους, το ακούσαμε. Λίγο πιο μετά ε, μαθαίνουμε ότι μίλησε τρεις φορές, αλλά όχι μόνο με ξένους, με κάτι πολύ συγκεκριμένο από τους ξένους. Το λάθος το έκανε ο τσίπρα που συνέδεσε την υπόθεση της αξιολόγηση με μείωση αχ Και αυτή η λογική... Με έβαλε μένα σε σκέψεις μήπως όντως του είχαν υποσχεθεί κάτι. Αλλά. Τρεις φορές επικοινώνησα, επικοινώνησα με τη Γερμανία εγώ, τρεις φορές. Αχα. Και μου είπαν απολύτως τίποτα δεν υπάρχει. Αχα. Αχα. Αχα. Vuo, il vuoto, daglielo indietro a lui, Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ah a far l'amore comincia tu. Ah a far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Aham. Scoppia, mi scopp! Scoppia, scoppiami, scoppia il corpo, scoppia, mi scoppia. scoppia, scoppia, mi scoppia Έτσι λοιπόν μάθαμε πριν τη Ραφαέλα Καρά Ότι ο Λεβέντης μιλάει τρεις φορές με ξένους Και άλλες τρεις φορές με γερμανούς Και δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε Ή εδώ το αχά του Γιώργου Αυτιά μα έδωσε αφορμή να θυμηθούμε τη Ραφαέλα Καράκη και να ακούσουμε αυτό το πολιτικό τραγούδι που σε ανύποπτο χρόνο είχε θέσει το θέμα των Σκοπίων που ήταν στο στόμα όλων των παιδιών τότε που το τραγουδούσαμε. Γι' αυτό το βάλαμε επειδή γίνονται αλλαγές εκεί έχει φτιαχτεί νέα κυβέρνηση και συζητάνε για το Μακεδονικό. Κατεβάζουν τα γάλματα του Μεγαλέξανδρου, δεν είναι τόσο εθνικιστές πως να είναι αφ Ενώ είναι άλλου τύπου εθνικιστές, δεν είναι εθνικιστές μα Οπότε αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν επάνω. Η Ραφαέλα Καρά τα έχει περιγράψει περίπου, περίπου με κάποιο τρόπο. Λαός 2017, Μέρος Βου. Ναι καλησπέρα είσαι ο Απόστολος Ναι Ισχύει η Αγγελία σας για τα έπιπλα Ναι παρακαλώ Ναι με ακούτε Ναι εσάς ποια έπιπλα σας ενδιαφέρουν ε? Ε, Κοιτάξτε εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το γραφείο που δίνετε Και η συμφταριέρα δεν ξέρω Το σκρίνιο Όχι δεν είδα κάτι τέτοιο Έχω και ένα σκρίνιο Ε, καλά, εντάξει. Ε, θέλω να σα ρωτήσω αν ισχύουν οι τιμέ. Δηλαδή, δίνετε 50 ευρώ το γραφείο και 40 τη ταγιέρα. Τόσο το δίνω, τόσο το δίνω, αλλά χρειάζεται μια συντήρηση. Ε, δηλαδή, χρειάζεται μια συντήρηση. Πόσα, χρόνια, πόσα χρόνια το έχετε. Είναι του παππού μου, δεν ξέρω αν είδατε. Είναι του παππού μου, είναι 50 ετών το γραφείο. Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι δίνετε φοιτητικά έπιπλα και επειδή είναι και εγώ φοιτήτρια και ενδιαφέρον. Σαν φοιτητή το έχει ο παππού μου γι' αυτό. φοιτητή. Απλά του δύο πόδια, δηλαδή στέκεται στα διαγώνια. Εγώ βάζω κάτι βιβλία από τη μία για να στηριχτεί. <laughs> Να βάλετε Εντάξτε, δύο πόδια, ε, αν, να το γυαλίσετε. Αν είναι όμω τέτοια η κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να δώσω 50 ευρώ, θα σα δώσω 20. Ωραία, έγινε. Και... Να, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω Έτσι. παραπάνω τώρα με 20 ευρώ, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι άλλο να με ρωτήσετε. Το τηλέφωνο αυτό που είπα στην αγγελία είναι Αθήνα. Γιατί. Ε, γιατί εγώ μ' ένα στη Θεσσαλονίκη και είδα την αγγελία εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Πώ θα γίνει, για. θα γίνει. Σα με 20 ευρώ, δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μη σα νοιάζει. Άντε, γεια. Ακούω πολύ προσεκτικά την εκπομπή. Μπράβο, φυτό. Όπω κάθε μέρα εξάλλου. Σπασικλάκι. Και θέλω να θέσω τρία ερωτήματα. Τρία, για yeah, βέβαια. Τρία ναι. Περιμένω σοβαρέ απαντήσει. Ναι, ναι. Ποσοβαρού κυρίου. Θα φύγει με φέση ή χωρί φέση ο Τσίπρα. Θα δούμε. Άλλο. Θα κάνει ο Σόιμπλε την κολοτούμπα ή όχι. Όχι. Άλλο. Θα επαληθευτεί η αισιοδοξία του Τσίπρα όπω έχουν επαληθευτεί τόσε και τόσε εκτιμήσει. Βεβαίω. Γιατί όχι. Βεβαίω, βεβαίω. Άλλο. Τρει ερωτήσεις. Τις έφεσαι, Α, σε έχω καλύψει. Χάρηκα, γεια σου. Α, να α, σε α, καλά, α, γεια, γεια. Ναι, συγγνώμη που ανοχλώ και πάλι. Σα πήρα και προηγουμένως για τα έπιπλα. Αλλά επειδή από αυτά που μου είπατε δεν έβγαλα άκρη, κάνα κάποιο λάθος και δεν είστε από την Αγγελία. Από την Αγγελία είμαι. Και από την μάνα μου και από τον πατέρα μου. Από την Αγγελία Κρήτης. Επίτε μου όμω, παρακαλώ, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον έχω κάνει λάθο και θέλω να, να. Δεν είναι καθόλου λάθο. Έχω πείτε. και το γραφείο και την καρέκλα και τα σκρίνια. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε λίγα και τι διαστάσει του γραφείου, ε, Ναι, βεβαίω. Σημειώνεται ναι, ε, 72 ύψος. Τι εννοείται, Τι μπορεί να εννοώ, δηλαδή, όταν λέμε 72 ύψο. Αν έλεγα πλάτο, να με ρωτούσε τι εννοώ. Ωραία. Ναι, ναι. Επί 1, 20. Ναι. Επί 60. Έπιπλο βαρύ, mm -hmm. καλό, ε. Μπορεί να έχει δύο πόδια, mm -hmm. αλλά είναι άλλο πράγμα. Όταν του βάλετε τα πόδια, δεν το αναγνωρίζετε. Και θέλει και βάψιμο, ε. Θέλει τρίψιμο, Εναι. βάψιμο και λάκα καινούρια από την αρχή. Ξύλωμα, <συλόμα> <συλόμα> έχει μουχλιάσει από κάτω. Το έχουν φάει τα ποντίκια και τι ακριβώ συμβαίνει. Όχι τίποτα, απλά έχει μουχλιάσει. Το είχα σε μια αποθήκη που από κάτω έμπαζε νερά. Αλλά είναι του παππού. <συλόμα> είναι του παππού και μίλιο, θέλω να το προσέξετε. Ωραία, πείτε μου λίγο για τη σιρταργέρα. Και η σιρταργέρα, ναι. Στη σιρταργέρα πρέπει να βάλετε καινούριου διαδρόμου. Γιατί δεν είναι από τη σκουριά, τα δεν πάνε μέσα έξω με σι Α, ah, ναι, ναι. Η σιρτάρι είναι 60 ύψο και είναι ε? 50 επί 40 πάνω. Αλλά έχει ένα σιρτάρι βαθύ, βαθύ, χωράει και κράνο μέσα. Μόνο ένα έχει? Ένα βαθύ. Έχει και τρία ρηχά. Δηλαδή πα πατώνει, δεν πατώνει. Εντάξει. Ε, θέλετε να σα ξαναπάρω. Θέλετε να μου πάρετε αύριο, πάρτε με. Μεθαύριο, πάρτε με. Αλλά αυτή την νωρίτσα μόνο μπορώ, μία με δύο. Ε, εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, και εγώ. Περιμένω, ε, είναι ευκαιρία. Ε, θα το σκεφτώ, έγινε. Ε, ε το είπα εγώ ή... να μου το σκεφτείτε χωρί σκέψη. Άιντε έτσι, τι Of hell, as we make our way to heaven through the Nazi lies. Λέει περίπου για τη σημερινή επέτειο εικόνες φτιάχνει αυτό το τραγούδι, περιγράφει εικόνες γιατί τι έγινε σήμερα το 1944 είναι η D-Day απόβαση στην Ορμανδία μετά πολλά αποφάσισαν να ανοίξουν και δεύτερο μέτωπο οι σύμμαχοι κατά του ναζισμού και το ξεκίνησαν σήμερα το 1944 από την Ορμανδία Με αυτά τα D-Day τραγουδιστικά και σε μνήμε. Σα αποχαιρετούμε. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Με στο βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεση στις 11 παρα 10 στον Αλφα. Μετά το λαό που ακολουθεί τώρα, μαγαζίνο γεια σας. Ναι. Ξυπνή. Άντε στο διάρκο που θα ξυπνήσουμε τέτοια ώρα. Ξυπνή. Τέτοια ώρα παίρνουμε τι σιέστη Μα τώρα θα ξυπνήσουμε. Η συχτήρη δεν μας αφήσει να κάνουμε έναν ύπνο να κάνουμε.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 Το λένε Άδωνη. Αμά. Oh Αμάν. Oh λοιπόν. Α, σε αυτό δεν φταίω. Γιώργο σα, εσεί που το καταστρέψατε από τη και μετά. <σες> το okay. καταδικάσα το παιδί. Τα περίμενε, ρε παιδί μου. Ποια περίμενε. Εγώ ήθελα να δώσω ένα ελληνικό όνομα, το έδωσε Άδωνη. Ενώ το Γιώργο είναι ξένο, το παντελή είναι αλλού. Ε, σε παρακαλώ τώρα αυτά τα εβραϊκά και τα χαζά. Ε, είναι ωραίο. Και την κόρη Μαριάδνη. Τέλο πάντων. Πε τη φρόσο, Μωρή, γιατί το φρόσο <σ mucha> είναι γερμανού <σο> όνομα. Περίμενε, ρε παιδί μου. Μαριάδνη και Άδωνη. Άδωνη. Και τι σου λέει. <σο Μητέρα, Καθέσεις στο τραπέζι και σου λέει μητέρα Πέρασε μου το τζατζίκι Λοιπόν, περίσκω Α, σε ευχαριστώ αριάβη μου Και σου μη... λέει ο Άρνος, μητέρα, μου περνά στο λαρδί σε παρακαλώ Σκέφτηκα κάτι. Και τρώτε έτσι στο σπίτι με δουλεύεις Εσένα πως σε λένε Εμένα. Ναι. Α, εμένα είναι άσχετο, αν θει. Αν θει, ξενέρο παιδί. Ε, θα μπορούσα να σε λένε κλητεμνίστρα. Να γουστάρδε με στο σπίτι. Λοιπόν, άκου τώρα... Όταν σε παίρνει δε... ο γιο σου τηλέφωνο απ' έξω και θέλει τον πατέρα και το σηκώνει στη oh. τι σου λέει, Μητέρα, yeah. πε μου τον πατέρα, σε παρακαλώ. Άδονη <laughs> είμαι. <laughs> Θέλω να ομιλήσω στον πατέρα. Καλά θα με αφήσει, λίγο. Τι, τι να σου πω, Α, πέρα... με τέτοια οικογένεια να μιλήσουμε κιόλα. Παρακαλώ. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζω αριστερά. Αριστερά κανονική. Τι άλλε επισητικού δεν έχουμε. Ψηφίστε αριστερά με αμυντικού προσδιορισμού. Χα, καλό. Αναλογοπαγνιάκι, τέλεια. Χώρα για σέτο. Μα. Και χωράει και ένα λογοπαγνιάκι. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Πού το χρυσέ. Α, δεν τελειώσαμε. Όχι. Εγώ τέλειωσα. Όπω γίνεται κλασικά γυναίκα-άντρα. Okay. Εκεί θα να ξαναπάρει να σε ζαλίσει. Τέλο και εγώ. Άμα τέλειωσε ο ένα, αγαπημάστε μου να κοιμηθεί. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεθεπόμενο Αύγουστο. Πότε θα ξεκινήσει. Ε, σιγά-σιγά. Δεν α πει τώρα από τώρα μέχρι το μεθεπόμενο Αύγουστο. Σα πάει μήνα-μύνα. Τώρα το επόμενο είναι 15 Ιουνίου. Μετά 23 Ιουλίου, ξέρω εγώ. Μετά 7 Αυγούστου. Τον... Να, κάτι να περιμένει. Ένα σα πέντει κάθε μήνα. Είναι σαν το Εκεί που νομίζει ότι κάνει κοιλιά, τσουπ, ένωση. Τσουπ, ψηφοφορία, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο. Τον Αύγουστο του 18, όμω, θα βγούμε από τα μνημό. Περάψω από τώρα, τι θε. Ράψω γι' αυτό, Τσίπρα. Και αυτοί τα μνημόνια σε ξεκουράζουν τώρα για να ραφτείς μετά για την έξοδο. Να σε έτοιμη. Όχι, ένα δεν προσωπικό. Για <leak noise> προσ Horizon, ξέρεις, ξέρεις. Ναι. Όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Όχι, θα 16 μήνε αγάπη μου. Τι. Θα, είμαστε μαζί. τι θα γίνει σε 16 μήνε, φαντάρω εσύ. Τι? Κένμα το ε. Τότε θα είμαστε μαζί, θα περιμένουμε. Θα βάλω το πουλί μου στον πάγκο να περιμένω. Α, εισιχτήρια, όχι, δεν θέλω. Άμα είναι έτσι, δεν Α... περιμένω το αυτό. Δεν μπορώ, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αδράνεια μόνο προκαλεί. Α, δεν θέλω έτσι. Θα... θα κλεφτούμε. Θα κλεφτούμε και τώρα τι κάνουμε. Α, τώρα κλεβόμαστε, έχεις δίκιο. Τώρα μα κλέβουνε, ρε. Ναι, με... ναι. Θα κλεφτούμε μεταξύ μα. Περιμένω, γεια. Yeah. Ναι. Yeah. Έλα αποστολή εδώ για πάντα. Και αυτό να τι για την Ελλάδα. το Δεν ήταν από στο τέταρτο οικονομικό δεν τρεπόμαστε λέω και εγώ. Πότε όμω έλεγε αλήθεια ο κύριο Σαμαρά. Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μημόνοι, όταν το διαφύμαιζω ω μοναδική σωτηρία.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 Core core de zucchero e limone tagliano la nuova bocca da zucchero valona Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Να Όταν φέρετε θα... και λίγο νεράκι εδώ, γιατί <laughs> βλέπω, εντάξει, <laughs> μου τελείωσε. Όταν... Και να κριθούν στο τέλος της του, για, να... για να δείξουν, με συγχωρείτε έριξα και το νερό.